Έλα, Έλα, Έλα, προσπαθούσα να κάνω επισύνδεση μια ώρα. Καλά, τώρα ήρθαν τα γατάκια να μα πούνε για επισύνδεση. Όταν τα κάναμε εμεί αυτά, τα γατάκια Καλώς, τώρα εμείς. να πούμε, εμεί κάνουμε 20 χρόνια επισύνδεση. Και εγώ, σαν ηλεκτρολόγο, φίλε και στο πλοίο, επισύνδεση όλη την ώρα. Ah, Α, κατάλαβα, ηλεκτρολόγος... κατάλαβα την επισύνδεση που κάνει εσύ. Ε, βέβαια, ναι. Με την τρύπα ναι, ναι, στο ναι. βαρέλι, κατάλαβα. Το βαρέλι. Το, βαρέλι, το glory hall, το <laughs> λεγόμενο <laughs> τη επισύνδεση. Το glory hall τη επισύνδεση. Να σου πω, καλώ ήρθατε. Και έχω να σου πω και κάτι που ωραίο, ρε που το είδε, να έχει ηλεκτρολόγο και το γράζε Το Facebook είναι πολύ ωραίο. Οι κιλοβατόρε φιλέ, άμα τι διαβάσει ανάποδα, λέγονται σε έρωτα βολική. Πολύ νόημα. Είμαστε βολικοί στον έρωτα. Μα γαμάνε ασύστολα και εμεί δεν μιλάμε. Να, ορίστε. Έτσι. Σε έρωτα βολική. Κιλοβατόρε. Αυτό είναι. Μιλάμε για πολύ νόημα. Πέλο πάντων, δεν ξέρω τώρα εκεί με τι επισυνδέσει τι άλλα μαρκωτικά κάνει, χέσ το, δεν πειράζει, έλα γεια. Η το είδε και αυτό δεν ήμουν εγώ. Παντού. Ξέρω λέει, ηλεκτρολόγο, γεια. <laughs>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 Έλα καλή δύναμη, καλή αρχή και να απαντήσω στο θύμιο γιατί τα κάνει αυτά ο Μητσοτάκη. Γιατί μπορεί προφανώς έτσι. Ξίδι, λυπάμαι. Λέγεται μαλακίε, λέγεται μαλακίε τώρα που μα ακούνε που υποκλέπτουνε. Ναι, κοίταξε να μα Να μπείτε σε καμιά μαύρη λίστα, μπορούμε. να μην πάρει κανένα πα ακόμα. Και και... να μην πάρεις κανένα πα ακόμα. Ναι ρε πουλάκι μου, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν ένα σωστό γαμ*** το κερατό μου. Άμα τα κάνω αυτά σωστά παιδί μου, δεν θα μιλάγαμε. Θα ήταν σε άλλο επίπεδο, <ΣΣ> θα λέγαμε οι άνθρωποι είναι επαγγελματίε. <ΣΣ> τίποτα ρε, ας τέχνης. <ΣΣ> αυτό με εξοργίζει και εμένα. Χαίρετε. Χαίρετε! Παραπολιτικά πήρα! Ναι, ναι! Θα σα ρωτήσω κάτι που θα σα φανεί παράξενο. Ωπα, για να Ακού... δω! Ακούω παραπολιτικά πολύ καιρό. Είμαι 72 χρονών, αλλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το νούμερο <χαι> για να το πιάσω. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Α, τον 902 αριστερά στα FM το θυμάστε. Ε, κοίταξε όσοι είναι πει κομμουνιστή, ναι! Ωραία. 902-1. Ναι, 901, εγγραίο, πολύ ωραίο. Είδε. <laughs> αλλά θα το θυμάσαι <laughs> έτσι, επειδή είναι συνεπεί <στολίσεις> Ακριβώς. Δεν σε μοινιάζει. Ένας κομμουνιστής που ακούει τα πάντα Μ και, και αναλύει ό,τι μπορεί. Αυτό. <στολίσεις> Φίλτρο να έχουμε. Έγινε, να είσαι καλά. Ελιάκο θα είναι, ευχαριστώ πολύ. <στολίσεις> Έλα Αποστόλη, καλή σπέρα. Καλη, καλησπέρα. Ναι. Και καλό από Ολλανδία, έχω έρθει για σεζόν. Τι δουλειά θα κάνει, Δουλεύω, σερβί. στην εσύ Λουλανδία. στην Ολλανδία, Σε ένα νησί. Σε ένα νησί. Καλά, καλά είναι. Νησιά δεν είχαμε α, όχι, εμεί δεν είχαμε, τα παίρνει ναι. Ναι. πες. Ένα αυτό και δεύτερον, άστο με, με τι καταστάσει εκεί πέρα. Ναι, ναι, όχι, yeah. άστο. Λοιπόν, με την καθημερινότητά μου. Τώρα δεν Τώρα, εντάξει, απλά μετά θα παίζετε, δεν θα αναπαράγετε Α, τα προβλήματα τέλος πάντων, που υπάρχουν. Από τη μία, επειδή είχα ξανάρθει εδώ πέρα και πέρσι, όταν τα ακούσα από εδώ, είναι, είναι, είσαι και ο ήρεμο. Όταν είχα γυρίσει Ελλάδα και τα βγούω από εκεί, σε πιάνει κάπω ένα, ένα αίσθημα, μια βεβαιότητα, ένα άγχο. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τέλο πάντων, ε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εύχομαι να προσφέρετε έτσι απλό χεραγέλιο, Καλή αντάμωση έχουμε το Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα, καλώ σα βρήκανε. Καλώς... Ήταν λίγο εσπεσμένα Μη μου ανοίγει το στόμα τώρα, άσε με ε, Εσπεσμένα ήρθατε Ναι τέλος πάντων, ναι ήρθαμε Ε, τι? ε ήρθατε Ναι ε, ήρθαμε, θα πρέπει να το συζητάμε πολύ ότι ήρθαμε, ήρθαμε, ναι ήρθατε, ήρθατε. Ήρθατε. Ε, Επιτέλους ήρθατε να πούμε Εγώ σας λίγο πιο νωρίς βέβαια να. Αλλά να σου κάνω μια ερώτηση ρε πόσο λέτε Τι είχαμε πάντα στην Ελλάδα Δημοκρατία <laughs> Δημοκρατία και δεξιά. Και δεξιά. Αλλά και, και δεξιά. δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, τι θέλαμε πάντα στην Ελλάδα. Νέα δημοκρατία. Oh. Νέα δημοκρατία. Αναμπάμπα Ναι, νέα δημοκρατία. Ναι. Θέλαμε μεταρρυθμίσεις, Να πιάσουμε την ελληνική κοινωνία. μεταρρυθμίσεις, εξυγχρονισμού. Θέλαμε, θέλαμε. Όλα αυτά. Εμεί τι κάναμε. Του μαλάκε. Του μαλάκε, ναι. Τους αλλά, μαλάκες, ναι. αλλά, συγγνώμη, με ξεχωριστή επιτυχία. <laughs> με ξεχωριστή επιτυχία μόνο. Κάτι παραπάνω. Λοιπόν, εμείς θα μα έλεγε κανεί ταλαντούχου. Έχει μεγάλο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 Σουρέκια, θα τα φτιάξω! Μ' αρέσει λιγότερο. Και ήρθε μια αναλαμπή με, με πασόκ. Και πάμε με το κέφι. Ε? Και συνεχίζουμε με το κέφι. Μπρο! Με αμύωτο τι, τι να κάνουμε. Αφού ναι, ναι. είναι πάντα δεξιά η Ελλάδα και θέλει και μεταρρυθμίσει γιατί τώρα τα κάνει όλα αυτά ο κούλη. Και αρέσει σε αυτού που, που ζουν έξω. Σε αυτού που ζουν έξω. Πεστα. Τώρα δεν αρκεί να έρχονται εδώ μετά. Τέλο πάντων, τα λε εσύ, τα λε. Λοιπόν, ποιο ακούει. Γεια, καλή γεια. Και ξέρω ότι πάει η Νέα Δημοκρατία να βγει. το ξέρει. Αν έχουμε μάγιο, αν μάστρο, ναι. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο μισοτάκι; αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ ψηλό. Είσαμε με τον πόη μου θα είναι. Καλησπέρα από τη Χωριστή. Γεια. Yeah. Καλώ ήρθατε. Α, ah, yeah. καλέ, σας είχα ξεχάσει εσάς. Περάσατε, πώς περάσατε δύο μήνες. Εμείς δεν περάσαμε καθόλου καλά γιατί μας λείψατε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Περάσατε, το βρέξατε. Το, το βουτήξαμε, ναι, το, το, το βρέξαμε, ναι, έτσι πω το λε. Στα θερμά ή στα κυρία μου. Στα θερμά, τι, τι είμαστε, τίποτα. Ε, η ναι, οι εκεί πάνε, στα θερμά. Αυτό, Όχι, αυτό αγάπη μου, τα θερμά για τους ηλικιωμένου. Εμείς κάνουμε σπα από μικρή ηλικία. Το ξέρουμε, που τα έχετε στην πόρτα σας αλίμονο. Αν δεν κάνετε ποιο θα κάνει. Α, περάσατε ωραία. Καλά ήταν, συμπαθητικά, δεν λέω. Μπράβο, μου. Mm. 5 Σεπτεμβρίου έχει μου λία αντάμεσες στο φεστιβάλ της κλέ. Α, δεν Σε λίγες μέρες θα σε δω από κοντά. Πού, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Αθήνα. Γυρίστε, γυρίστε. Γυρίστε. μου... Δεν μπορώ ούτε να το βγάλω πια. Σπάει η φωνή μου σιδερά. Δασκαλίτσα στην καινούργια σεζόν γύρισε. Α, γύρι... να, γυρεύει εκεί να βρει γόμενα. Όχι, ρε, εντάξει, είναι εξαιρετική. Να σου πω κάτι. Τελικά, κάποιο τη έλεγε ότι Ρεσή με τη Νέα Δημοκρατία λέει: Καθόμαστε με τον κορονοϊό και πληρωνόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, να εξοφλήσετε την τρεπτέα προκαταβολή, εντάξει. Που νομίζατε ότι θα κάθεστε και θα πληρώνεστε με το μυτσοτάκι. Να την εξοφλήσετε όλοι, εντάξει. Ο έχει έξοδα πολλά. Άντε, φιλιά, γεια. Yeah. Καλή σεζόν, γεια. Σας έχει ο Άδωνης, μαλαίκα, σας έχει δώσει ψωμάκι να φάτε. Είναι αλήθεια και εμείς δεν το εκτιμάμε. Σα δίνει ψωμάκι, μωρί πουτάνα, ο Άδωνης, έτσι. Από Είμαι να το... το λέω δυνατά. Μ' αρέσει να να να... Δεν το λέω το άλλο, θα σου ευχαριστείς. Είμαι που... Σου. Κακό φτόφωνα του πίτρε του καριού ρε κακό σωχώ, γα... την που... μου, θα γα... το πω. να Δεν ζητάω όσο τη εγώ άκου να Υπόθεση τη εσκευία. Την οποία εγώ εξακολουθώ να πιστεύω προφανώ γιατί λέτε κάποιο ζήτησα, συγνώμη, δεν έχω τι ποτέ συγγραφεια για Όχι να Ο άδωνη με την ξεφτύλα έχει τσακωθεί προπολού οπότε δεν έχει σημασία. Έχουμε δει, έτσι. Καμίσου. Και έχουμε ψηφίσει, ε, δεν το έχουμε δημόνο και έχουμε ψηφίσει. Καμίσου. Ε, ρε, σε πρώτε θέσει στην περιφέρει του. Ποιο σκέψου ποιο. λοιπόν και του ανθρώπου μα που το θεωρούν το κάτι άλλο. Είναι, είναι απίστευτο έτσι. Καθόλου ε, δεν είναι απίστευτο. Είναι. Έχει δει τη νούμερα κάνει το Survivor Έχει δει τη νούμερα κάνει τον το Big Brother ή μια ή άλλη σαπίλα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πόσο κόσμο μαζεύουν οι τράπερ. Αυτή η σαπίλα μεταφράζεται σε κάθε επαγγελματικό χώρο με άλλο πρόσωπο. Έβγα ή τη να έχει στο μην και αρχίζει Έβγαση τη λόρα σε αγόρι μου λίγο. Ποιο να βγει <laughs> εγώ. Ε, το Μέγκα. Γιατί. Εκτοφρένια. Γιατί να ρε, όλοι, ρε. Γιατί ρε. Αφού είσαστε το Τι νου... είμαστε, είμαστε εμεί! Νούμερο ένα. Α. Άκουτε νούμερο έτσι και λες είμαστε. Εντάξει η